όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Με την πλήξη νενιασμένος, έστεκα σε έναν βουνάριν, αντανίδα ο πικραμένος, μιας αγγέλισσα στο χάδι. περπατούσε όπως πηγαίνει, Κάποιος ζωντανός στον Άδη. Κοίτα κάποια να διαβαίνει. Κοίτα ήταν και χάδι. Τραγουδώντα προς το βράδυ τέλεγεν γλυκιά με χάρη. Όμορφοι με γιον ζωχάρι τέ χαρά που με πάρει. Τραγουδούσε μες το βράδυ και γελούσε ο ουρανός. Λάμποσα σαν και δεν είμαι κανενός. Λέγω της εγώ τυρά μου. Θέλωσε, σε α χαριφίζω. Λέγει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 Δε για τούτον δε μηνύσκω, έφυγε, κι η ομορφιά της, να αποθώ την εμορφιά της, έγινε φωτιά και λιώνω, πάσα μέρα πεθανίσκω, αδεν δω την αφενδιά της, ας τη λαλιά τη κι ας με πάρουν χίλιοι χάρι, μου γιον ζωχάριν, και χαρά στον που με πάρει. Ας ακούσω τη μιλιά τη κι ας μου φέρει μόνο πόνο, ας την άκουγα, αυτό μόνο, κι ας μην άλλαζε ο σκοπό. Λάμπο σαν αυγερινός και δεν είμαι κανένα. Όντα λόγια ζαχαρένια. Α, τι λόγια ζαχαρένια. Τη λαλιάν ευλογημένη. Τη μιλιά ευλογημένη. Ιντα χίλη και τη χείλη κοραλένια. Κουρελένα και, και φωνή, φωνή χαριτωμένη. χαριτωμένη τα λέγει χρυσταλένη. Στέκοντα ένα βουνάρι. Όμορφη με γιον Ζωχάριν, και και στον που με πάρει. Και μια στάλα λυπημένη. Γιατί κύλησε ο καιρό. Λάμπη σαν και δεν είναι κανένας. Αναφερθήκαμε στις δύο προηγούμενες εκπομπές στη συλλογή που έχει εκδοθεί πια χάρη στην εργασία της θέμηδο Σιάπ με τον τίτλο «Ρήμες Αγάπης» στη συλλογή 156 ποίηματων που εγγράφησαν από Κύπριο ποιητή στην Κύπρο στο δεύτερο ίμιση του 16ου αιώνα. Λέγαμε ότι τα ποίηματα αυτά εγγράφονται στο μίζον εκείνη την εποχή ρεύμα του πετραρχισμού και ότι αποτελούν εν μέρη πιθανός όμως και εν όλο μεταφράσεις εκεί τουλάχιστον καταλήγει η σύγχρονη έρευνα η οποία έπρεπε κάποια στιγμή να απαντήσει στην αρχή διχογνωμία σύμφωνα με την οποία ο Σάθας που μας πρωτοσύστησε τη συλλογή θεωρούσε ότι επρόκειτο για μιμήσεις πετραρχικών πρωτοτύπων και πιθανώ αναπτύξεις μεμονωμένων στίχων ο Λεγκράν όμως, αργότερα που δημοσίευσε το έτρι τη της συλλογής, επέμενε πως πρόκειται για μεταφράσεις και λέγαμε πως έτσι κι αλλιώ το ότι είναι μεταφράσεις μόνο μειωτικό δεν μπορεί να θεωρηθεί λέγαμε πως αντιθέτως πρόκειται για το κατεξοχήν σημείο γονιμότητας αφού πρόκειται και για το σημείο στο οποίο δύο πολιτισμοί τέμνονται και άλληλο περιχωρούνται πρόκειται για ένα σημείο όπου αναγνωρίζεις τον άλλον ως άλλον και ταυτοχρόνως με την ίδια κίνηση ανασυγκροτεί στον εαυτό σου έτσι ώστε να τον προϋποθέτει. Και λέγαμε επίσης ότι δεν πρόκειται καν για μια κατεξαίρεσην περίπτωση. Αντιθέτως, το σημείο στο οποίο οι φόρμες τις οποίες υιοθετεί ο Κύπριος ποιητής πρωτογεννήθηκαν, το σημείο όπου γεννήθηκε το σονέτο και όπου η μπαλάτα διαχωρίστηκε από την αδιαχώριστη ω τότε μουσική της και όπου το καντσόνε οι άλλες μορφές απέκτησαν την αυτοτέλειά τους ως διαχωρισμένες ποιητικέ φόρμες είναι πριν ακόμη αρχίσει η τροχιά που όλα αυτά τα είδη θα τα μεταφέρει προς τη Βόρειο Ιταλία ως που να τα υποδεχθεί η παρέα του Ντόλτσεστίλ Νουόβου είναι η πολυφιλετική σικελία των αρχών του 13ου αιώνα. Είναι η αυλή του φριδερικού του 2ου. είναι μια περιοχή όπου Άραβες, Χριστιανοί Ευρωπαίοι, Εβραίοι, Έλληνες είναι όλοι ένα κράμα, όπως θα έλεγε και ο καταξοχήν ποιητής της παγκοσμιοποίηση, ο Καβάφης. Απ' την άλλη μεριά βέβαια, μια μετάφραση πρέπει να υφίσταται ως πρωτότυπο για να δικαιωθεί ω μετάφραση και αυτό ακριβώς έχει πετύχει σχεδόν στο 100%, 100 ο Κύπριος ποιητής δεν θα επικαλεστώ δική μου μαρτυρία θα διαβάσω όμως ένα πολύ συγκινητικό κομμάτι από το επίμετρο της θέμιδος και στο βιβλίο της, στην έκδοση δηλαδή των ποίημάτων για τα οποία μιλάμε ένα κομμάτι ταυτοχρόνος που αποδεικνύει ο άνθρωπος που το γράφει καταλαβαίνει, καταλαβαίνει επί τις ουσίες τι σημαίνει ποιήση λέει λοιπόν η επιμελήτρια ότι υπάρχει ένα δύστιχο με το οποίο ξεκινάει η δεύτερη στροφή του ποίηματος 127 της συλλογής και το οποίο προβλημάτισε κάποιους ερευνητές το δύστιχο αυτό είναι το εξής Όντα είδα να τα μαλλιά τα χρουσαφένια τι εννοεί ο ποιητής? να στεγνώνεις. Σχολιάζει λοιπόν η Θέμη Σιαπκαραπτσίλίδου. Για μένα που δεκάδε φορέ είχα δει τι κοπέλε τη Κύπρου να στεγνώνουν τα λουσμένα του μακριά πυκνά μαλλιά, αφήνοντα τα να πέφτουν ολόγυρα στους ώμου και επάνω στο πρόσωπο, ο στίχο 9 του 127 δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα. Γιατί συγχρόνω είχα δει και τη γεμάτη χάρη κίνηση να ανεβαίνουν τα χέρια προ το πρόσωπο για να παραμερίσουν κάπω τα μαλλιά. Αυτά να στεγνώσουν πιο γρήγορα και το πρόσωπο να πάρει λίγη ανάσα και πάλι τα χέρια να φέρνουν τα μαλλιά επάνω από το πρόσωπο και να το σκεπάζουν. Όλην αυτή την ακολουθία των κινήσεων την είδε ο ποιητής και μας κάνει και εμάς να τη βλέπουμε με το να που την περιέχει. Και ήταν οι κοπέλες καθισμένες στο παράθυρο. Κάπως έτσι θα είδε και τη δική του κοπέλα ο ή μέσα από την ανοιγμένη πόρτα του σπιτιού τους ή και στην αυλή, όπου παιγνίδιζε ο ήλιος και λαμποκοπούσαν τα μαλλιά, ακόμα και εκείνα που δεν ήσαν χρουσαφένια. Όλην αυτή τη θύμηση μου την είχε φέρει το να στεγνώνει όταν για πρώτη φορά μια σκοτεινή κρύα μέρα του Παρισιού διάβασα αυτό το στίχο σε φωτογραφία του χειρογράφου και αργότερα, όταν στην Ιγρή Βενετία, τον ξαναδιάβασα από το ίδιο το χειρόγραφο. Πώς και γιατί να άλλαζα το όμορφο κείμενο του χειρογράφου. Υπενίσετε εδώ πέρα τις προσπάθειες να αναστηλωθεί ο στίχος που, λόγω του ότι φάνηκε ακατάληπτος, θεωρήθηκε και φθαρμένος. Και αργότερα ήταν η εικόνα που μου έφερνε τον στίχο τον τόσο ελληνικό και ας αποδειχθεί ότι ο στίχος αυτός δεν είναι παραμετάφραση. Τον έκανε ελληνικό ο Κύπριος ποιητή. και τον θυμόμουν το στίχο όταν έβλεπα να Λαμποκοπάν απέναντι στην τραγική πια θάλασσα της κερίνίας σε ώρα που έγερνε ο ήλιος και τα σπίτια το Σάββατο ανάδειναν τη μυρωδιά από τη δάφνη, το ροσμαρίνι, τη λεμονιά και όλα τα άλλα φύλλα που είχαν δώσει τη μυρωδιά τους στο νερό που έλουσε τα μαλλιά. <Τι> Την απόφαση να δοκιμάσω, να μεταφράσω τρόπος του λέγιν, αλλά και επί της ουσίας πάλι, ορισμένα από τα ποίηματα που περιέχουν οι αγάπης, την οφείλω στην προτροπή του Ευγένιου Ρανίτση, ο οποίος ήθελε να συμπεριλάβει ορισμένα από αυτά τα ποίηματα σε μια ανθολογία που ετοιμάζει. Και πάλι έναν φίλο διάλεξα για να συνεργαστούμε σε αυτές τις εκπομπές, τον κύριο Λοσάρη. Συμφωνήσαμε μάλιστα, με δεδομένες πια τις μεταφράσεις μου, να απομιμηθούμε ένα παλιό, παμπάλαιο ευρωπαϊκό κόλπο. Είναι γνωστό πως στη μεταφραστική σχολή του Τολέδο την πρώτη όπου υπήρξε μαζική παραγωγή μεταφράσεων από τα αραβικά στα λατινικά δούλευαν τρεις άνθρωποι ο ένας διάβαζε φωναχτά το πρωτότυπο ο δεύτερος καθώς το άκουγε το μετέφραζε στα λατινικά με μια διαδικασία που θυμίζει μάλλον τους διερμηνείς στον ΟΕΕ παρά τους μεταφραστές όπως τους φανταζόμαστε σκημένους στο τραπέζι εργασία τους ο τρίτος κατέγραφε ότι έλεγε σε ένα είδο ρελέ ο δεύτερος. Έτσι είπαμε να διαπλέξουμε το πρωτότυπο και τη μετάφραση σαν εγώ να μετέφραζα ακούγοντας τον Κυρίλλο. Όμως αυτό δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι. Σκόπευε να δώσει μια γκάμα προβλημάτων και ενδεχομένως αδίεξόδων. Σε άλλα πείματα είναι δυνατόν να αναπαράγω στίχο στίχο. Σε άλλα πάλι η ανάγκη να ανασυστήσω τη φόρμα και η μετάφραση να υφίσταται ως ποίημα, η ανάγκη δηλαδή να μείνω πιστός, προϋπέθεται παραδόξως το να αποκλίνω. Και σε άλλα εν η απόκληση άγγιζε τα όρια της ανάπλασης, δεδομένου ότι ήταν αδύνατον να μεταφραστεί ως είχε το πρωτότυπο και να κρατήσει, να κρατήσει τι να κρατήσει τη δυνατότητά του να λειτουργεί ως μαντλέν τη δυνατότητα που είχε ο στίχο 9 του ποιήματος 127 να ανασύρει με στην επιμελήτρια που τον διάβασε μια κρύα ημέρα στο Παρίσι την ηλιόλουστη Λευκοσία όπως ανασύστησε με τον Προύστ το κόμπρε που η συνειδητή του μνήμη είχε αποθήσει. Ενώ όμως μπλεχτήκαμε σε αυτήν την διαδικασία κατέστηφα φανερό και κάτι ακόμη. Πως σήμερα το πετραρχικό ρεπερτόριο είναι ό,τι πιο δύσκολο υπάρχει για να μεταφράσει κάποιος. Γιατί ακριβώς επειδή βρίσκεται πολύ κοντά στις απαρχές. Επειδή τα δροσερά του μοτίβα έκτοτε απολυθώθηκαν σε θεμελιώδεις για όλη τη μετέπειτα ευρωπαϊκή ποίηση κοινοτοπίε. Μια μετάφραση θα πρέπει να αναστρέψει την πορεία της γυναίκας του Λοτ. Και επειδή αυτό είναι αδύνατον να γίνει ή έστω μπορεί να γίνει πολύ περιορισμένα, κάθε μετάφραση «κατανάγγιν» καταραίει σε ένα τέταρτο από την αλήθεια σκαλή, όπου αναγκαστικά εγκλωβίζει. Και στοιχεία αθέλητης, καλύτερα λοιπόν ακόμη η εστω μπορει να γινει πολυ περιορισμενα καθε μεταφραση κατανάγκην καταραιει σε ενα τεταρτο απο την αληθεια σκαλη οπου αναγκαστικα εγκλωβιζει και στοιχεια αθελητης καλυτερα λοιπον ακομη η θελημενη και στοιχεία φθοράς το χειρότερο από τα οποία είναι ότι αν κρούσει τις χορδές των παλιών μοτίβων ἠχούν συναισθηματικά Κάνοντας λοιπόν την ανάγκη φιλοτιμία σκέφτηκα πως σε σχέση με την αποδραματοποιημένη απαγγελία του Κυρίλου έπρεπε η δική μου να είναι συνειδητά συναισθηματική συνειδητά σχεδόν μελό όσο για την παροδία προκύπτει από τη συνήφαση έτσι το τέγνασμα του τολέδου αποσκοπούσε στο να καταγράψει όλη την γάμα. Από το να ακουστεί πόσο ελληνικά είναι τα ελληνικά που δίθεν μεταφράζουμε, πόσο σχεδόν συμπίπτουν και όντω κάποιες τίχες συνέπιπταν, ώστε να φανεί το πρόβλημα δεξίωση της ίδιας μας της γλώσσας με τη γλώσσα μας, της ίδιας μας της ποίησης με την ποίησή μας. Το ότι η ρήμες μπορούν να λειτουργήσουν ως θριαλίδα για την ανάπτυξη ενό τόσο ευραίος προβληματισμού είναι η τελική επισφράγηση της αξίας τους. Και είναι επίσης μια υπόμνηση για το ότι φιλολογική ανάγνωση στην ουσία δεν υπάρχει. Οτιδήποτε διαβάζουμε εκδραματίζεται ξανά μέσα στο δικό μας παρόν. Αν δεν το διαβάζουμε, το παρόν είναι που γίνεται φτωχότερο και αστόχαστο. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.